Λοιπόν, σήμερα με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα ασχοληθώ με του φίλου μου, δηλαδή με εσά. Λέω να στο μικρόφωνο: είναι ο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο σήμερα έχω τον Γιώργο Τονταβαρίνο την πρώτη ώρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο τη Μαργαρίτα Βασιλά και στη μουσική επιμέλεια όπω πάντα την αδερφούλα μου την Άνση. Λοιπόν, α, επίγοντα περιστατικά. Εχθρή εξέμετο. Βιολογικό μετανάστη. Όλα αυτά είναι ένας εξαιρετικός τίτλος και α είναι και μεγάλος, δεν με νοιάζει καθόλου Ενό ε, θεατρικού που έχει γράψει ποιος άλλος ο Μέγας Αρκάς Λοιπόν η πένα του Αρκά μπαίνει στη σκηνή ανεβαίνει στη σκηνή με την εφάνταστη σκηνοθεσία του Μπάμπη του Κλακλιώτη στο θέατρο από κοινού της φίλης μου και των φίλων μου για την όλη οικογένεια φίλη μου τη Ελένης της Γερασιμίδου Λοιπόν η παράσταση Γίνεται κάθε, δίδεται κάθε πέμπτη στις 9 η ώρα Στις 21 που γράφουν, γι' αυτό ήμουν έτοιμοι να πω μία Λοιπόν, οι, ο συγγραφές του Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Μπάμπη ο Κλαγλιώτης Ερμηνεύουν ο Στέλιος ο Γιάννακος, ο Στέλιος ο Γιδάκος, ο Παναγιώτης Γουρβουλιός Ημένιο Ορφανίδου Το θέμα είναι ωραίο Να και μιλάμε για υγεία Ψυχική, σωματική, κοινωνική, πολιτική, μα το αφήνω σε εσά. Δύο οργανισμοί, μία μεταμόσχευση, έξι όργανα, ένα τροχαίο, πολλέ ανατροπέ και βεβαίω το αστηρίφτο χιούμορ του αρκά. Είναι μια πολιτικο-οικονομική αλληγορία με ήρωε έντερα, νεφρά, χολέ, σηκώτια, σπλίνε, ένα τροχαίο ατύχημα για φόντο, μια καρδιά εντερα νεφρα χολε σηκωτια σπληνες αργοσβήνει, μια μεταμόσχευση που θα πετύχει, και έχουμε οργανικέ συγκρούσει και ανθρώπινε συγκρούσει. Ένα ξένο στοιχείο, ένα αλλοδαπό στοιχείο. Τι θα συμβεί στο τέλο, Νομίζω ότι θα ξεκαρδιστείτε. Θα περάσετε όμω από σκοτεινού διαδρόμου σκέψη για όσα συμβαίνουν γύρω μα, γιατί ο καθένα από εμά έχει το δικαίωμα να ελπίζει και να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο ακριβώ όπω το νιώθει και όπω το βιώνει, και ειδικά το εκκλησιαστικό. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί ο φίλο μου Δημήτρη Ολέντσο στου τοίχου. Και ο Νίκος ο Πλατίραχος επίσης φίλος μου στη μουσική, με εξαιρετικό τραγούδι εδώ από την Νεφέλη Φασούλη, έχει μια δουλειά που είναι ξε... πάρα πολύ ωραία, δηλαδή θα ακούσετε ένα τραγούδι καινούργιο όλο το οποίο μου πάρα πολύ και γι' αυτό θα σας το παίζω. Σας θυμίζει πράγματα που τα λέτε καθημερινά. Και ε, το, ο τίτλος του CD είναι «Μαύρη Μπογιά στο Μάρμαρο». Έχει 13 υπέροχα τραγούδια και είναι πιθανότατα, όπω λέει και η Νάντση, και εκτιμά και συμμερίζουμε στην την εκτίμησή τη, Ίσως η καλύτερη δουλειά του πλατήραχου και από του καλύτερου τείχου του Λέντζου. Χαράματα γεννήθηκα. Το αφιερώνω σε όλου και όλε εδώ που εκτό από τον ακούνε, συμμετέχουν και αυτό το λέω γιατί όποιο θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μα με τον υπολογιστή είναι αν θέλει να στείλει μήνυμα Έξω από το μήνυμα που στέλνουμε για την ελπίδα Στο 19 και αν θέλει να τηλεφωνήσει 2 11 Είμαι εδώ και σας περιμένω Γιατί και εγώ όπως εσείς Περίπου χαράματα γεννήθηκα Χαράματα Χαράματα Γεννήθηκα A mulata a mulatha pesano, minha forra, mia forra sarinata. Oh, Για μαρτυρία, στα Oh uh -huh. uh -huh. Αν εσείς εγώ φταίω. Αν που σας ε, εξήψα την περιέργεια μιλώντας για ένα θεατρικό του Αρκά με το τίτλο «Επήγοντα περιστατικά εχθροί εξαίματος βιολογικός μετανάστης» όπου τσακώνονται οι χολές, τα στομάχια, όλα αυτά δηλαδή θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στο θέατρο από κοινού ε, ξέχασα να σας πω ότι έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την 5η, 20 Δεκεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 208 200 να σας πω την αλήθεια παρασύρθηκα στην εσωτερική εικόνα του χιούμορ του Αρκά και ξέχασα να σας πω και για τις πέντε διπλές προσκλήσει και κυρίως το τηλέφωνο 8200 και σας αφήνω όλο το χρόνο γιατί πρέπει να παίξω διαφημίσει. προεροτεστική περίοδος γαρ και η κατανάλωση βαράει κόκκινο. Κλέψανε, λένε, Όταν ήταν μικρός, α, οι γονείς του του λέγανε, εύκολο είναι να παναβεί να βγει έξω να παίξει μπάλα. Α, καβαφική φυσιογνωμία, όχι και εύκολο εύκολος έφηβος, αυτός δεν είναι χωρίς πιάνο τι μπάλα να παίξει Τα δάχτυλά του στο πιάνο Άσε πότε όταν παίζει πιάνο Πρέπει να προσέχεις και τα δάχτυλά σου Α, Προτιμάει να θεωρεί τον εαυτό του Βαθύτατα και ισχυρότατα Μέσα του συνθέτη Από το επαγγελματίας έτσι, με Μια έννοια η οποία είναι Πολύ πλατιά Και καλύπτει πολλά πράγματα Και προτιμάει να είναι μαγαζάκι γωνιακό Παρά να είναι Σούπερ Εδώ που τα λέμε το όνειρο του καθενό είναι ένα μαγαζάκι γωνιακό ε, και είναι καλύτερα να αισθάνεται κανεί έτσι παρά να χάνετε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία με το καινούριο του τελευταίο του CD μελοποιώντας Καβάφη που όπω λέει και ο ίδιο, ε, ο τίτλος είναι του μαγαζιού ε, είναι της ε, η ιδέα ήταν της φίλης του της Άλκη της Πρωτοψάλτη. Γιατί? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο δεν γράφει η μουσική για ανθρώπους που του αντιπαθεί. Ούτε εγώ θα Ανέγραφα και όποτε έγραψα, έπρεπε να είναι κάτι για να. έρα τεχνικά βεβαίω. Έτσι, μην τολμάμε να λέμε και τέτοιε μεγάλε κουβέντες όταν τον έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή, για μια πολύ σοβαρή του δήλωση. Αυτή που συμβαίνει στα μεγάλα πράγματα στη ζωή του καθενός και που έρχεται και δένει με την προσπάθεια που κάνουμε εδώ στο ραδιομαραθώνιο του Real FM, για να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και να αυξήσουμε. Τι δυνατότητε αντιμετώπιση του καρκίνου για παιδιά, για το Σύλλογο Ελπίδα, για το Σωματείο Ελπίδα, και να, να μπορέσει να προμηθευτεί την τελευταία λέξη τη μόδα, δηλαδή τον πιο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Καθώ ε, όλα τα υπόλοιπα εκτό των άλλων και ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα το διαθέτει, γιατί δεν φροντίζει μόνο τα παιδιά, φροντίζει και του γονεί. Στην αλληλεία γραμμή ο φίλο μου Ο Στέφανο που έχει δηλώσει ότι από τον καρκίνο και μετά χωρίζει τη ζωή του σε πουκου και μουκου προ και μετά καρκίνου γιατί άλλαξε. Και αυτή η μικρή αλλαγή είναι και το αντικείμενο μιας κουβέντας σήμερα σε έναν άνθρωπο με καβαφικές προδιαγραφές. Καλησπέρα, Στέφανο. Γλυκιά mm. μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Είμαι πολύ καλά. Ε... Είμαι πραγματικά πολύ καλά. Και ξέρει όταν... Ε... Έχω στην άλλη τη γραμμή ε, πέρα από τη φιλιά μας εσένα και να λες τέτοια λόγια που είναι τόσο εύστοχα και τόσο πραγματικά είναι αυτό που είμαι, ε, ξέρεις, εντάξει, είναι... Σπανίζει. Όμω σπανίζει, <Σπανίζει> Όμα, σε μια εποχή όπου παίζουμε με τι εντυπώσει μόνο, ξέρει. Ε? Ναι, ακριβώς, Πάρα ακριβώς. πολύ εύκολα. Κατασκευάζουμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν βλέπουμε πια του ανθρώπου, ούτε καν στα μάτια. Έχουμε συνηθίσει λίγο και φταίει και το... η κατάχρηση στο διαδίκτυο. Φτιάχνουμε λεζάντε. Δηλαδή κοιτάμε έναν άνθρωπο και έχουμε φτιάξει από κάτω λεζάντα. Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να κοιτά εσύ τώρα μια ωραία γυναίκα και αντί να πει τι ωραία γυναίκα, έτσι. Είναι σαν να γράφει από κάτω. <Ε, η γυναίκα με το ωραίο κασκόλ και τα πράσινα μάτια <Δηκά> Βάζουμε για ένα χαρακτηρισμό από κάτω <Δηκά> Και τέτοιο για να προσεγγίσουμε Ακριβώς Εδώ λοιπόν επειδή ο εφιαλτής του καρκίνου μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη νίκη Πολύ μεγάλη νίκη Ναι είναι, είμα, είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλώντα <σε>, με του ανθρώπου, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και λέω, είμαστε γιατί νιώθω, είναι πολλά χρόνια η, αν θέλεις, ε, όχι ένα κολυσίμο, αλλά η αγάπη προ, ε, ιδιαίτερα προς αυτό που κάνει η Μαριάννη Και το λέω και τονίζω το όνομα, έτσι, το ίδρυμα Ελπίδα. Αλλά πίσω από αυτό είναι αυτό ο γλυκύτατο άνθρωπο που πραγματικά, ε, Νομίζω ότι είναι ε, ακόμα και ο πιο δύσπιστο. Άξονα δει, εγώ είμαι δίσπιστη Ναι, ναι, ναι ωραία, Εγώ είμαι δίσπιστη πώς πώς είναι. στη φιλανθρωπία, την. Πώ το λένε, ναι, ναι. ναι, Εγώ να δεις, εγώ να δεις. Είμαι πολύ, αλλά επειδή και εγώ την ξέρω και είναι φίλη μου, ε, ξέρω ότι είναι, είναι ψυχούλα και. Ναι, Δεν γίνεται πιο πολύ ψυχούλα. Μπορούσε θαυμάσια το... να κάνει εντελώ άλλα πράγματα. Να παίζει τη Τέλο πάντων, Πέρα, πέρα, πέρα, ναι. πέρα αλλά, από το αλλά, ίδιο όμω, είναι η δουλειά που γίνεται εκεί. Τρομερή δουλειά. Και το πιο συγκλονιστικό αν θέλει πέρα από τη δουλειά την οποία λίγο πολύ την ξέρουμε τι τη συμβαίνει εκεί πέρα α, α, Αλλά το γεγονός ότι φροντίζει και τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών Αυτό είναι που το ζητούμενο. να... Αυτό είναι Ξέρεις πόσους ε... φίλους και συγγενείς... Δηλαδή, ε, έχω... Δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι που δεν το έχει τυπήσει ο καρκίνο, τώρα να είμαστε σοβαροί Όχι, όχι Απλώ όταν μιλάς υπάρχει, για ναι. παιδί ε, είναι εκεί που σου, που σου, κόβεται, ναι. σου κόβεται πολύ νωρί. Ε, πόσο σου μπορεί, Πριν μου το αίμα, είναι, σου φαίνεται πιο σπουδαίο, πιο μεγάλο, πιο τρανό. Δεν είναι ποτέ το ίδιο όταν αφορά σε παιδιά. Ε, ε, ε, τώρα, Πότε, τώρα, ποτέ, ποτέ. Ε, ένα παιδάκι που γεννιέται, α πούμε, και ξαφνικά βλέπει το θηρίο μπροστά του ναι, ε, ναι, Με ναι. το καλημέρα στη ζωή να βλέπει το, κατευθείαν το, το, το, την άλλη. Τι τη βοήθεια τέτοιο. χρειάζεται για να τον κάνει, Αγιώργη, ή ε, να πάρει το τέτοιο α, για να α, φάει το φίδι. Α, μπράβο. Ε. Γι' αυτό και λέω, λοιπόν, ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή 3 από τα 4 παιδιά στατιστικά σώζονται. Απολύτως. Απολύτως και απολύτως σώζονται ε, να φτάσουμε στα τέσσερα στα τέσσερα. Mm. Δηλαδή να γίνει μια, ένας θρίαμβος αυτό. Και Για έχει ένας θρίαμβο, θρίαμβος ζωής έτσι δηλαδή. Και πρέπει όλοι, όλοι, όλοι να, να προσφέρουμε να, να φτάσουμε στο σημείο να μπορούν να έρθουν αυτά τα φοβερά τα οποία λίγο έμαθα από γιατρούς, φίλους και τα λοιπά, είναι πραγματικά που ξεχωρίζουν τις θεραπείες να μην βασανίζονται να μην πονάνε τα παιδάκια να είναι εξατομικεύεται, εξατομικεύεται η θεραπεία και πάρα πολλές φορές ε, έχεις έχεις δίκιο Στέφανε που επισήμανες το κομμάτι ε, τη στήριξη τη οικογένεια. Διότι Άρα. και αυτοί περνάνε γολγοθά και δεν έχει νόημα να βλέπει ένα παιδί να σώνεται και δίπλα να έχει καταρρεύσει το ζύμπαν Έλατε. Να έχει χάσει μάνα και πατέρα από στεναχώρια, από Ακριβώς. τη φτώχεια, από την αδυναμία. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Οι, Οι, Οι, Οι, Οι περισσότεροι. Και δυστυχώ ο, ο, ο καρκίνο είναι και μια αρρώστια που χτυπάει, δεν χτυπάει ιδιαίτερα επιλεκτικά. Χτυπάει μάλλον επιλεκτικά προ τη μάζα, το πολύ τον κόσμο. Το πολύ το κόσμο χτυπάει, ναι. ναι. Και είναι και πολύ εύκολα εμπορεύσιμο είδο, και εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση με τη βοήθειά σου, εμπορεύσιμο είδος η ματζουνοπρόταση και η ματζουνοθεραπεία. Είναι, είναι μερικά πράγματα τα οποία με κάνουν εξαλή, έχω φίλους και γνωστού, ευτυχώ για μένα ναι. μιλάω για δεκαετίες τώρα έτσι, έχω ναι, ανθρώπου ναι. με δεκαετίες του καρκίνου ναι. αποκτά μια χρονιότητα ο καρκίνος όταν την αντιμετωπίσει κάποιο σωστά, σαν πολλές άλλες παθήσεις έτσι, που είναι όλοι οι ζωντανοί, έτσι. είναι όλοι στις δραστηριότητες τους, είναι όλοι να χτυπήσω ξύλο καλά, αλήθεια το λέω, λέω αριθμό πάνω από 20 φίλους, άρα ξέρω ότι το πρόβλημα είναι να μην μπέσει κάποιο από αυτού στην Παγίδα ε, να δοκιμάσω και κάτι Έτσι. άλλο και θα έρθει ένας μεταφυσικός από τη γωνία και θα μου πει μια... Ε, το ότι είναι όπως είπες, ναι. συνάκρους εμπορέψω μιλάς με τον 21ο σου φίλο που έχει την ίδια ιστορία. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν και ακριβώς όπως τα είπες είναι δηλαδή είναι αντιμετωπίσμα σε κάποιες περιπτώσεις okay, δεν είναι, ε, αλλά αυτές είναι πια πολύ και μειώνονται και αυτό είναι το θετικό. Δηλαδή προχωράει η επιστήμη ε, ε, κάνει τε πάρα πολύ μεγάλα άλματα ε, το ζητούμενο είναι ότι πρέπει γενικεύοντας πια και το θέμα, ότι πρέπει να μην φοβόμαστε το γιατρό όταν έχουμε ένα σύμφωμα να πηγαίνουμε να το βλέπουμε γιατί είμαστε φοβητσιάριδες και τεμπέληδες και βάζω πρώτον εαυτό μου Έχεις Έτσι. δίκιο Λοιπόν, ε, θα πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό κατευθείαν με το οτιδήποτε δούμε περίεργο Ό, με και επιμονή και υπομονή, έτσι γιατί. Και μετά, μετά ακριβώ ε, όπω το είπε, με επιμονή και υπομονή. Ναι, τώρα, βέβαια, στην περίπτωση τώρα του να, να γεννιέται ένα παιδάκι και να έχει αυτό το. το. το. το. το. το, το, το μημπό, ε, εντάξει, εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά, αλλά. Ε, γίνεται και εκεί και όπως βλέπουμε γίνεται και με μεγάλη τεράστια επιτυχία 28 και... χρόνια το παλεύει το Σωματείο Ελπίδα φίλος, Σύλλογος Ακριβώς. Φίλων Παιδιών με Καρκίνο έχει καταφέρει πολλά πράγματα ε, ε, ε, αν θέλεις είναι μια συλλογικότητα ε, και αυτό το νόημα έχει και ο Μαραθώνιο όταν τα λέμε. Ε. Να φτιάξουμε μια συλλογικότητα ε, μια έμπρακτη αλληλεγγύη. δεν θα είχε νόημα αν δεν έβαζε η ίδια πάρα πολλά λεφτά από την τσέπη τη και αν ε, αυτό συζητώ, δεν έχει αυτό. μείνει στα Όπως πλαίσια τη κρατική νοσηλεία και δεν χρειάζεσαι μέσο για να πα εκεί το παιδί σου. Ε, να λέμε ε. και μερικά πραγματάκια τέτοια γιατί πρέπει να ξορκίζουμε και αυτό γιατί έχει γίνει κατάχρηση και στη φιλανθρωπία. Από την ανάποδη πλευρά Το γνωρίζω και αυτό Λιάννα μου Διότι και εμένα με, έχουν, με φωνάζουν Και πήγαινα και παλαιότερα Το θυμάσαι και εσύ πάρα πολύ καλά ε, τότε που ήμουνα της μοδός που λέω <laughs> ναι. <laughs> Έλα <laughs> καλέ που ήσουν <laughs> Δεν ήμουν λοιπόν, Η, ό, η ναι, μόδα η. είναι ε, κάτι εμείς. το οποίο φοριέται και ξεφοριέται Ναι και τι ωραίο που είναι όταν το ξεφοράς πίστεψέ <laughs> <Τα κλασικά laughs> πρα... ναι, Όχι. Τα κλασικά πράγματα είναι σιγά σιγά αυτά <laughs> Τα κλασικά αυτά... παραμένω κλασικά δίνουν τις εξετάσεις το χρόνο Και εκεί φαίνονται οι αλήθειε και τα ψέματα Γενικότερα, αλλά ήθελα να σου πω ότι πραγματικά είναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίζουμε την φιλανθρωπία από την φιλανθρωπία έτσι υπάρχουν οργανώσεις και οργανώσει και οργανώσει και πόσε από αυτές δεν είναι οργανώσεις και είναι άλλου είδους οργανώσεις Ά, Αν είχαμε πετύχει εκείνη την πολιτική που δεν χρειάζεται τη φιλανθρωπία δεν θα τη χρειαζόμασταν ναι. Και αυτό το έχω δηλώσει ακόμα και στην επέτειο των 25 χρόνων για την ελπίδα Το εννοώ βαθιά η φιλανθρωπία να να και οι καλοί άνθρωποι είναι απαραίτητοι και χρειάζονται όταν δυστυχώς δεν υπάρχει εκείνη η πολιτική που να προσφέρει τα πάντα. Στο κάτω-κάτω τη -κάτω αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθούν α, α, άλλους τομεί της ζωής και όχι τομεί των βασικών αγαθών. Ε, με άλλο τρόπο αν ε, είχαν την ψυχική διάθεση ξέρεις τι θέλω από εσέναν ναι? θέλω ε. να θυμίσω τον αριθμό απάνω σου ακριβώς για να μετράει και περισσότερο πρέπει ο κόσμος να στείλει απλώς τη λέξη ελπίδα στο 19.454 και από τα χρήματα κάτι λιγότερο από 2 ευρώ ε, του κάθε μηνύματος τα περισσότερα θα πάνε στην ελπίδα αυτή είναι η έννοια του ραδιομαραθωνίου να μου μια υπόσχεση ότι Α. θα μιλήσουμε για τον καβάφι Και για το CD Το εξαιρετικό σου Μιαν ε, άλλη ε, μέρα, ε, μιαν άλλη ε, ώρα Και μιαν ε, άλλη στιγμή Γιατί δεν θέλω να το εντάξω Στο γεγονό ότι σε έβγαλα καθόλου, εδώ Χαρίζοντάς σου τώρα. κάτι Εσύ μετράς τη ζωή σου όπως δηλωσε Πουκου, μουκου Ακριβώς. Προ, -κανέλη, προ -κανέλη, μετά κανέλι. Προτιμώ να το κάνω έτσι Για να, υπέρος, να βάλω το κάπα Να το δανείσω ε, για να το ξορκίσουμε μαζί τον καρκίνο έμπρακτα και να ε, σου πω ότι την επόμενη φορά, το επόμενο δηλαδή μουκου θα είναι να βγούμε να μιλήσουμε για τη μουσική και να ακούσουμε καβάφι και να έρθεις και εδώ στο στούντιο και Τι να ωραί. περάσουμε και καλά Τι όμορφα. Και, Τι να όμορφα. Σε, και να ελπίσω ότι αυτές τις μέρες έχει λίγο ψηλόβροχο με το που θα κλείσουμε θα κάτσει και θα γράψεις πάλι ένα ωραίο τραγούδι να σε καλά, Στέφανε. Να σε καλά, γλυκιά μου. Να σε καλά, γλυκιά μου. Και να είμαστε καλά όλοι. καλά. Και να μην ξεχνάμε η ελπίδα. Τι Ν, αυτό είναι. Ο, ο, ο, ωραία. Σε. Ε, Λαμινόρε. Λαμινόρε. Ε, έτσι... Λα θα έλεγα την ελπίδα. Την σε ελπίδα. δεν είναι χαρούμενη. Το ρεφρέν. Γύρνα το ρεφρέν ναι. σε Λα λαμι... Γιατί δίδυμα είναι, λέει, τα προβλήματα στη ζωή. Έτσι. Έχει και ζάχαρη έχει και πίκρα. Τι σε φιλό. Κι εγώ πολύ. Σε φιλό. Να σε καλά. Κολεί. Και δεν έχω με την άλκη μόλι πέραση. Δεν μπορεί να μπορώ να μην σα θα με στο γέλιο σου κάνω βαρκά. Ένε ναι, με ναι, απόψε αγκαλιά να δω σιναιμά με μια πόρτοκαλάδα. Δεν μπορείς, δεν, δεν μπορώ άλλο το καιρό να περνάει χωρίς το φιλί σου. Δεν μπορείς, δεν μπορώ, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς, δεν μπορώ να μη σα αγαπώ μες το γέλιο σου κάνω βαρκάδα και ναι με απόξα να δω συνεμά με μια πόρτοκαλάδα Δεν μπορείς δεν μπορώ άλλο το καιρό να περνάει χωρίς το φίλι σου Δεν μπορείς, δεν μπορώ, δεν μπορώ Να είμαστε λοιπόν εδώ, ας πάμε σε έναν ακόμα φίλο Και τι φίλο, από το βορρά Πρακτικά από το βορρά Γιατί είναι αυτό που θα λέγαμε εύκολα Διεθνούς βελινεκούς Συγγραφέας Είναι πασίγνωστος ως φάτσα φιγούρα Το εννοώ με την πίπα του και το καπέλο του Δηλαδή δεν τα αποχωρίζεται ποτέ είναι γεννημένο στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη έχοντας καταγωγή από θα ζω, μεγαλώνοντας στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη Τα παιδικά του χρόνια θα σας έλεγα ότι εμπεριέχουν στιγμές ελληνικής ιστορίας Και ειδικά στην πρώτη του δεκαετία όταν έχει προλάβει να ζήσει και βουλγαρική και γερμανική κατοχή Μέρες που είμαστε και τώρα που μιλάμε για την βόρεια περιοχή της χώρας μα Και λέω περιοχή το αφήνω έτσι ανοιχτό για να μην αρχίζω και παρεξηγούμε γιατί εμείς σήμερα την πρώτη ώρα ξέρετε ότι θα συμμετέχουμε στο Μαραδόνιο για την Ελπίδα για το Σύλλογο α, των α, Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και το μαραθόνιο και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες που πάνε τώρα μαζί με τα ΜΑΤ πάνω, γιατί θα υπάρχουν ομιλίες, γιατί θα υπάρχουν συγκεντρώσει και αντισυγκεντρώσεις και προτιμώ να μιλήσω για αυτή την προσπάθεια, σε μια εποχή που στρατηγοί το παίζουν όλοι όπως λέει και το τραγούδι που θα παίξω μετά και ελπίζω να μ' ακούσει ήδη Βασίλη, στρατιώτες δεν θα βρεις, δεν κερδίζονται οι μάχες στη φωτιά άμα δεν μπει, και ο Βασίλης ο Βασιλικός μπαίνει στη φωτιά. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα Λιάνα, πολύ χαίρομαι που τ' ακούω Χρησιμοποιώ έναν ενικό ε, ο οποίο είναι απλώς αυθόρμητος και καθόλου έτσι, ναι, μην πάρω το επίσημό μου να σε ρωτάω κύριε Βασιλικέ και, και τέτοια, δεν το αντέχω Δεν το αντέχω, δηλαδή Φεωρικός μου είναι αυθόρμητος γιατί <laughs> προωρηθήκαμε <laughs> στην ΕΡΤ το 81 <laughs> Προαμνημονεύτων, προαμνημονεύτων. <laughs> προαμνημονεύτων. Ε, Ναι, αλλά ξέρει κάτι είμαστε σε μια εποχή που δεν μένει τίποτε όρθιο έτσι. Ε, ε, ε, βρίζουμε Μέχρι και το παρελθόν σε μια, σε μια περίοδο όπου αλήθεια δεν στέκονται πια οι άνθρωποι Και ακυρώνονται όλα όσα έχουν κάνει στο όνομα μιας εντύπωσης της στιγμής Όμως και ούτως ή άλλως, το έλεγα πριν στο Στέφανο Κορκολί Το λέω και σε σένα κάποια άλλη μέρα με μια αφορμή από τις δουλειέ σου που Να έχει μια αξία να έχουμε και χρόνο μπροστά μα. Θα καθίσουμε να ανοίξουμε μια κουβέντα άλλου τύπου ελπίδα και αγάπης. Yeah. Σήμερα θέλω να μείνω στον καρκίνο, yeah. στα παιδιά και στην προσπάθεια yeah. να μαζέψουμε λεφτά με έναν απλό τρόπο, με ένα μήνυμα στο 19454, γράφοντα προηγουμένως τη λέξη Ελπίδα. Yeah. Πώς μπήκε εσύ σε αυτή την ιστορία, Έχω δει τη συνέντευξή σου με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Yeah. Οπότε yeah. σε ρωτάω σε προσωπικό yeah. επίπεδο την yeah. αυτό που σε. Που σε μπάζει και ε, συναισθηματικά στη διαδικασία. Σε, προ, σε προσωπικό επίπεδο, συνεπήρθαμε στην UNESCO, εκείνη ω πρέσβη καλή Ελίσεω. Μάλιστα. Εγώ ω πρέσβη κακή Ελίσεω. Όπω με ονόμασε κάποιο mm. υπουργό τότε. Εν πάση αυτό που κάνει η Μαριάννα όμω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ και χρόνια και γι' αυτό και βάστο και εγώ ότι θαυμάζομαι πάρα πολύ για το. Το ότι πέτυχε αυτό το μεγάλο έργο και που καλύπτει μια μεγάλη ε, πρίκα και γκάμα τη ελληνική κοινωνία, μόνο δημιουργώντα την ελπίδα ότι μπορεί το παιδί να μπει να, να φιλοξενηθεί στην Ελπίδα. Και με αποτέλεσμα, τρία στα τέσσερα παιδιά. Να επιζώνουν. Ε? Ναι, με... Όχι να επιζώνουν, να ζουν, να σώζονται πραγματικά. Ναι, σώζονται. Εγώ μίλησα και με τον γιατρό, ε? Ε, τον υπεύθυνο που ήταν εκεί ε, πριν από καιρό και ακριβώ αυ... του είπε: Τι ποσοστό υπάρχει, και μου λέει 90% ε, Και είναι... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που έγινε, που δημιουργήθηκε. Το παρακολουθήσαμε με τη βάση από την αρχή το πώς φτιάχτηκε και όταν έκανα τη συνέντευξη εκεί πριν από λίγο καιρό ακριβώς διαπίστωσα την πραγματικότητα που δεν είχα δει ας πούμε. Μπράβο και ότι όχι απλή πρόθεση. Κάτι που είναι α, α, απαιτεί κόπο, συνέπεια και κυρίως να λειτουργεί. Αλήθεια. Α, α, α, <laughs> ακριβώς, ακριβώς και ο αριθμός των α, κλινών και των αυτών είναι α, Πολύ σημαντικό και η παρακολούθηση και όλα αυτά που γίνονται. Και το στήριγμα των το, ανθρώπων και γύρω. Και ότι βγαίνουν, α πούμε, το στίχο του Κώστα Ταχτσέ, mm. του φίλου μα, που είπε: Δεν έχω άλλη ελπίδα από την αδελφή μου, την ελπίδα. Εγώ <laughs> πιστεύω ότι έχουμε ελπίδα χάρη στην ελπίδα τη Μαριάνας Τι ωραίο που είναι αυτό που λε. Ξέρει τι ήθελα να, <laughs> να, να <laughs> ρωτήσω, έναν συγγραφέα ευαίσθητο. <laughs> Η έννοια παιδί και καρκίνο. Ναι. Πώ εμφανίζεται στο κεφάλι, Έτσι, κοίταξε, κοίταξε. Εγώ σήμερα, πριν από μισή ώρα, ναι. τέλειωσα την επανέγκριση του βιβλίου μου για το νερό του κομματέου. Και τρόμαξα με το τι έχω γράψει από ντοκουμέντα, όχι από φαντασία. Ναι, ναι. Το πώ ο κόσμο, α πούμε, αυτό το νερό που ήταν μια ψευτιά, ήταν μια ολόκληρη πλεκτάνη φύλλο μοναρχική ας το πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε ε, ο αυτοκτόνης βέβαια εκείνος καημένο μετά αλλά ε, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα βασίτατο αίσθημα ε, αδικίας που συμβαίνει ε, σε έναν άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπο αυτός είναι και παιδί mm. εκεί πλέον τα πράγματα είναι ε, συμπαρασύρεται ε, όχι απλώ ο περίγυρος θα τολμήσω να πω η άνθρωπό όλη, Έτσι, η οποία αξίω. ακόμα και στα χειρότερα της, στα πιο άγριά τη, μόλις βρεθεί μπροστά σε δράμα που αφορά σε παιδί ε, και καλά έκανες και θυμήθηκες τον Καμετερό, μόλις τώρα πριν από λίγο μήλαγα με τον Στέφανο και έλεγα μακριά από ματζούνοθεραπείες και προτάσεις γιατί ο Καρκίνος έχει προχωρήσει η επιστήμη, και αντιμετωπίζεται πραγματικά όπως, ναι. και ο, όπως και η πόνη του Όπως και α, η ψυχική στήριξη α, ο, Όπως η εξατομίκευση της θεραπείας όχι, όχι απόλυτα, απόλυτα. Βέβαια, Βέβαια όχι, όχι απόλυτα. απόλυτα Γιατί είναι ο τρελός του, του σκάκε Δεν ξέρεις που θα πάει Οπότε με την έννοια αυτή Όταν όμως προσβάλλει ένα παιδί Που ακόμα δεν έχει Νας ε, πούμε Είναι, στα, είναι παιδί το λέμε. Αυτό είναι Πιο τραγικό διότι ας πούμε στους μεγαλύτερους καπνίζουνε κάνουνε το ένα το άλλο υπάρχει μια δικαιολογία στο παιδί δεν υπάρχει Υπάρχει Οπότε... και εκείνο το αίσθημα όμως ότι το παιδί μέσα στην αθωότητά του πάρα πολλές φορές είναι πολύ πιο γενναίο και πολύ πιο αγωνιστικό Άρα, από ότι είναι μεγάλη και δίνει α, κουράγιο στους μεγάλους εγώ τόδα και τόζησα ε, αυτό, αυτό είναι αλήθεια που λες και και αυτό που κάνετε με, από το, τώρα για το μαραθώνιο δεν είναι είναι μαραθώνιος, μαραθώνιος μια μομάδα. είναι μαραθώνιος για το παιδί είναι ότι ξαφνικά ο μαραθώνιος αποκτά και την ε, άλλη του σημασία όχι την αζητική αλλά την έννοια του ότι ε, μετέχουμε σε ένα συνολικό ε, σε, μια συνολ, σε μια προσπάθεια που πρέπει το σύνολο να μετέχει όχι ε, το άτομο Ακριβώ. Σε δεσμεύω να μιλήσουμε για το, την επανέκδοση yeah. του βιβλίου σου για τον καματερό ah, και για τον ah. ερώτηκο. Όχι, όχι, σε δεσμεύω. Oh, Αμέσως μετά μηχύει, σήμερα μηχύει. μένουμε σε αυτό γιατί απλώς πρέπει να περάσω σε ειδήσεις και οι ειδήσεις, πίστεψέ με, είναι κυριολεκτικά τοξικές και καρκινογόνες και εδώ yeah. η θεραπεία χρειάζεται άλλου είδους αντιμετώπιση. Yeah. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βασίλη μου και εγώ, ε, Σε ευχαριστώ πάρα εγώ, πολύ και πάνω και σου Και χρησιμοποιώντας στα ίσα το όνομά σου Γιατί αξίζει τον κόπο Το μήνυμα φεύγει στο 19.454 Βάζοντας μπροστά τη λέξη ελπίδα Ένα μηνυματάκι Μία μικρή συμβολή και ενίσχυση Να αποκτηθούν και τα τελευταία τεχνολογίας μηχανήματα Για τον νοσοκομείο <laughs> Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ γεια σου, γεια Να γεια καλά τον, γεια. Γεια. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι η δεύτερη ώρα. Είμαστε μαζί τώρα με τον. Ε, ε, ε, α, μπερδεύτηκα Λοιπόν, μπερδεύτηκα και θα σα πω γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί έχω ένα σβησμένο όνομα, γιατί έχουμε μία αντικατάσταση. Είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδη, τον ήχο σήμερα μαζί μου. Και εντάξει, Ρε Γιώργο, προλίγο να σε κάνω κάτι ανάμεσα σε Λάσκαρη, σε αυτό. Ο, ο, ο, ο προηγούμενο ήταν ο Γιώργο Τζονταβαρίνο. Οπότε είναι ο Γιώργο Τζεβελεκίδη. Την ώρα που κοίταζα εγώ τα χαρτιά μου, γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα, μπαίνει μέσα ο Τζεβελεκίδη, κάθεται στη θέση του ταβαρίνου, παίρνει τον ήχο στα χέρια του τη δεύτερη ώρα και μένω εγώ κάγκελο, σηκώνω το κεφάλι μου. Άλλο νυχολίπτη, βλέπω. Σα περιγράφω ζωντανά live μέσα από το στούντιο. Γιατί αν σα περιέγραφα live μέσα από τη Βουλή, δεν νομίζω ότι σα κανένα τίποτα από το ραδιόφωνο, για να είμαστε κυριάκριστέ. Αυτά που γίνονται και λέγονται αυτέ τι μέρε μέσα, ειλικρινά και έχουν αρχίσει και έρχονται στα αλήθεια πολλά μηνύματα. Με κάνουν και αι αισθάνομαι... Όπω το λέει σε Στίχου και Μουσική ο Νίκο ο Μάρκου, που τραγουδάει εδώ με τον Δημήτρη Κασαπίδη, σαν τις λίμνες στα νερά. Ένα πράγμα δηλαδή, τι να σα πω, ε, κάτι ανάμεσα στο μπερδεμένοι δρόμοι που ξεκινάνε από το τέλο, που πάνε στην αρχή, που το ένα πράγμα έχει τελειώσει και δεν έχει αρχίσει, και εκεί που πας να, να αναθαρέψει λιγάκι, αρχίζει η τσιτατολογία και εγώ τα παίζω. Οπότε ξεκινάμε ένα τραγούδι, για να μπορέσω μετά να ασχοληθώ με μια επικαιρότητα που δεν ξέρω από πού να από πού να την αφήσω, ποιον αφορά, πιον δεν αφορά και σας ρίχνω μαζί στις λίμνες τα νερά. Βρε μπλέξαμε εδώ πέρα κι άκρη δεν μπορεί να βγει και πέρδευτη κάνει δρόμοι κι όλοι στην αρχή. Περδεύτηκαν οι δρόμοι Κι όλοι φτάνουν στην αρχή Πρέπει πως βλέξαμε εδώ πέρα Κι δεν μπορεί να βγει Μαζεύτι κάνει οι φίλοι κυλίπει η σύγκεινις. Όλοι θέλουν να είναι πρώτοι, δεν κάνει. Όλοι θέλουν να είναι πρώτοι, δεν τεροσποντεκάρις. κάνει οι φίλοι κυλίπει η σύγκεινις. Παιδιά, στα σημεία κάθε μέρα, σαν τη λίμνη στα νερά. Στρατηγοί το παίζουν όλοι. Οι στρατιώτε δεν θα βρει. Δεν κέρδιζονται οι μάχε στη φωτιά άμα δεν πει. Κέρδιζονται οι μαχές Στη φωτιά άμα παιδείς Στρατηγοί το παίζουν όλοι Στατιώτες δε θα βρεις Μουσική Ούτε να παραπέρα Δε θα κάνουμε παιδιά Στα σημεία Λοιπόν, ε, μου γράφει ο φίλο μου Αδρέα Ορού από την Αγγλία. Δεν ξέρω αν κάνετε secret santa στη Βουλή. Ε, φαντάζομαι να ξέρει τι είναι αυτό. Αλλά στην Αγγλία παίζει πολύ άγχος για το τι δώρο να πάρει τον άγνωστο συνάδελφο, ξοδεύοντα 10 ευρώ. Ο καλό ιδιώτη λοιπόν Poundland, κάτι σαν αλυσίδα ψηλικών με τιμή 1 ευρώ όλα, σκέφτηκε να μα απαλλάξει από το άγχο. Να γνωρίσουμε το διπλανό μα και πουλάει λιγμένα δώρα αγνώστου περιεχομένου. Και ρωτώ ασχετά με όλα τούτα, θα πάθουμε τίποτα κακό με το να είμαστε απλά ο εαυτό μα. Όχι, δεν θα πάθουμε τίποτα κακό με το να είμαστε απλά ο εαυτό μα. Το πρόβλημα είναι ότι ο εαυτό μα πρέπει να κολλάει και με του άλλου εαυτού, τουλάχιστον σε κάποια πράγματα βασικά. Μια σύμβαση είναι η κοινωνία και κυρίω μια συνεννόηση με το διπλανό και μια ταύτιση για ένα στόχο είναι αυτό που γεννάει εκείνη την κρίσιμη μάζα που με τη σειρά τη φέρνει την επανάσταση. Λοιπόν. Μια και λες για secret τώρα και ευνηδιαστικά που μπορεί να μοιάζει με εφιάλτη, αλλά δεν είναι εγώ έχω τώρα ε, να δώσω στους ακροατές ε, κάτι πολύ παράξενο όσοι βρίσκεται κοντά του στο θησίο που είναι φίλος μου έχω να δώσω πέντε βιβλία ε, και μάλιστα ποιήση του Γιώργου του Μανιού ο Γιώργος ο Μανιός δεν είναι ποιητής επαγγελματία, δεν είναι από του προβεβλημένους, είναι ένα σκληρός βιοπαλαιστής με τρία κορίτσια, ο οποίο όμως το έχει μέσα του να ψάχνεται τραγουδιά. Γραφή ποίηματα, γραφή τούτα, γραφή 8:30 το βράδυ, λοιπόν, στο καφέ Αθηναίων Πολιτεία, ε, ε, ακάμαντο και Αποστόλου Παύλου στον πεζόδρομο στο, στο Θυσίο, θα παρουσιαστούν τα ταξίδια του, νου, του Γιώργου του Μανιού. Είναι εκεί και η αδερφούλα μου η Νάνση, είναι και η φίλη μου η Ξένια, η που έχει το συντονισμό. Θα, τραγουδε, θα τραγουδήσει η Γεωργία Αγγέλου, ο Κωνσταντακόπουλο, θα πεχτούν και όμορφα τραγούδια και θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Θα απαγγείλουν πολλοί άνθρωποι Θα προλογήσει ο Ηλίας ο Παπακοσταντίνου Θα περάσετε καλά Κοντολογίστε θα περάσετε καλά Αν είστε εκεί λοιπόν θα πάτε εκεί να παραλάβετε το βιβλίο Αλλιώς θα πάτε στη Χρυλά Οτρικού 41 Σε εκδόση Αγγελάκη να το πάρετε 2 11 208 200, Και σας το λέω αυτό γιατί Πρέπει να περάσω σε διαφημίσει, Και αμέσως μετά τις διαφημίσει, Ένα δώρο έτσι τη τελευταία στιγμή. Θα το ακούσετε σε στίχους Γιώργου Μανιού Στο τραγούδιο Σωτήρης ο Σουφιάς Είναι ο εφιάλτης Δεν είναι εφιάλτης το δώρο Το να μην ξέρεις τι περιέχει μέσα Και μη σου βγει κάτι που δεν φαντάστηκε ποτέ Λοιπόν να πω χαιρετίσματα Και να ευχαριστήσω βαθιά την φίλη μου την Ειρήνη Που γράφει από την Μπρέβεζα Και που βαφτίστηκε η Ειρήνη επειδή ο πατέρας της ε, ήταν στη φυλακή Α, Γιατί θα ήταν στη φυλακή εκείνο τον καιρό Για τα φρονήματα να φανταστεί ποτέ Όταν για τα φρονήματα Τώρα είναι για τα χρήματα και μια σειρά από άλλα πράγματα ε, Δεν ξέρω αν φτάσουμε να καταλήξουμε και εκεί Δεν ξέρω τι να σας πω Ζησίλω ε, ε, την αγάπη μου Την εκτίμηση και τη συντροφικότητα Και την αντιγυρίζω όπως και, μένω εγώ εκεί απάνω ψηλά έτσι, μένω στα Τζουμέρκα που γεννήθηκε ο Παναγιώτης και τώρα πια ζει στα Μελίσια και μας ακούει ανελιπώς και μας αγαπάει ανελιπώς το ίδιο και εμείς και η Νάνση και εγώ και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που δεν μου λέει από πού είναι για να πω από πού είναι, εύχομαι να είναι από τον Νότο γιατί αν αρχίσουμε και κόβουμε την Ελλάδα σε φορά σε Νότο να το λέει και δει σε νησιωτική, σε τη βάψαμε Ειλικρινά, ε, λοιπόν, ε, σου αντιγυρίζω αγάπη και σας στέλνω όλους μαζί σε αυτό που μπορεί να είναι ο μοναδικός εφιάλτης να είναι από πάθος συναισθηματικό και βεβαίως ποτέ δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει όπως λέει εδώ στους στίχους του ο Μανιός, με την εξαιρετική φωνή του Σοφιά, με ένα μπουκάλι. ένα μπουκάλι στο προσκεφάλι έπεσα πάλι να κοιμηθώ για να μην έρθεις και μου θυμίσεις φιλιά που καίνε και αναμνήσεις Μ' άρχεσαι πάντα στο όνειρο μου και μου θυμίζεις το παρελθόν λες κι σου το μυαλό μου και να ξεχάσω πια δεν μπορώ. Φωτιά στα όνειρα φωτιά στις αναμνήσεις πυρκαγιά Θέλω να σπίσω τα παλιά, φωτιά στα όνειρα φωτιά, στις αναμνήσεις πυρκαγιά, δεν θέλω να θυμάμαι πια. Πίνω τα βράδια και δεν κοιμάμαι κι είναι ένα δράμα αυτό που ζω πως λιγάκι αν χαλαρώσω σαν εφιάλτη σε ξαναδρώ. Όσο κι αν πίνω πότε δεν λύνω το πρόβλημά μου τυραννά μέσα στις άλλοι στάδιο που καλεί το πρόσωπο σου βλέπω ξανά Φωτιά στα όνειρα Φωτιά στις αναμνήσεις πυρκαγιά θέλω να σβήσω τα παλιά φωτιά στα όνειρα φωτιά στις αναμνήσεις πυρκαλιά ε, δεν θέλω να χυμάμαι πια. Λοιπόν λέω να μείνω στις παρυφές ειδησιογραφίας Γιατί αν μείνω στο τι θα γίνει με το Σανέλ Τι θα γίνει με το Ποτάμι Τι θα γίνει με το Κινάλ ε, Και μεταξύ Θεοχαρόπουλου και κάποιου άλλου Αν αρχίσω να μένω με τις μετακινήσεις ε, Και κυρίως με το ύφος και το στίβλι με το οποίο έχουμε μπει Στην προεκλογική εκστρατεία Με τον κόσμο από κάτω να στενάζει και να προσπαθεί να κρατηθεί από κάτι ε, ειλικρά σας το λέω δεν θα εξελιχθεί σε καλό το τελευταίο μισό της εκπόμπης αυτό το αφήνω στη δική σας σχολιογραφική διάθεση ε, η οποία σήμερα είναι χαλαρά παρασκευιάτικη με μια κόλαση από πλευρά κίνησης έξω έχει κρύο, έχει υψηλό ε, χιονονερόβροχο ε, και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα φαντάζομαι τι τραβάνε οι ταξιτζίδε. Και με αυτού σκοπεύω να ασχοληθώ αμέσω μετά και μάλιστα με έναν τρόπο λιγάκι αστείο και πάρα πολύ ευχάριστο, προσπαθώντα να φτιάξω τη διάθεση. Ξέρω ότι μα ακούνε και είναι από τα πιο αγαπημένα μου κοινά από τότε που κάνω ραδιόφωνο. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι γιατί του κάνει συντροφιά. Είναι γιατί σου κάνουν συντροφιά στην πραγματικότητα. Ξέρει ότι παραλαμβάνουν το μήνυμα και το πάνε λίγο παραπέρα, γιατί αυτοί ζουν αυτά τα οποία εμεί προσπαθούμε να προσεγγίσουμε κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο. Και το εννοώ το πεζοδρόμιο. Γιατί από εκεί παραλαμβάνουν του πελάτε 9 στι 10. Έχουν πάρει και πολλή παλαβή που του σταματάνε στη μέση του τρόμου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, μία από τι ειδήσει που μου έχει γυρίσει η τάντερα, γιατί φαντάζομαι το μέγεθό τη, αν ε, ε, έφτανε στην αγορά. Και επειδή είναι μέρε που μιλάμε για την αγορά, για τη χριστουγεννιάτικη αγορά, για την ελεύθερη αγορά, και εδώ η αγορά, και την πτώση τη αγορά και την άνοδο τη αγορά και έχουμε γίνει περίπου αγοραίοι το εννοώ από τον πολιτικό μέχρι τον κοινωνικό λόγο διαβάζω ότι βρήκανε σε ένα καράβι με σύρους και έναν Ινδό 50 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης το σταματήσανε για έλεγχο προφανώς κάποια πληροφορία θα είχε το λιμενικό δεν βρίσκει τίποτα σε πρώτη φάση αποφασίζει να κάνει λίγο παραπανήσιο έλεγχο έβρισκε γενικά εμπορεύματα πάσης φύσιος και μόρφης Ψάχνουν τον πάτο από τα κοντέινερ και βρίσκουνε έξι τόνους κατεργασμένοι κάναβοι σε μορφή σοκολάτας και ακούς τη λέξη σοκολάτα κάναβοι τα βάζεις μαζί και έρχεται και δένει μία σάλτσα που σε κάνει και τρελαίνεσαι γιατί σκέφτεσαι πως ξεκινάει αυτό το εμπόριο και ποιος κερδίζει πλησιάζοντας έννοιες που είναι και λόγω τη περιγραφή και τη υφής πολύ πιο αθώε όπως είναι η σοκολάτα η οποία κατά Κατηγορείται για πάρα πολλά πράγματα, αλλά κανεί δεν την αποφεύγει. Είναι από τι κατάρε που είναι. Ξέρετε, δεν υπάρχει αντισοκολατική εκστρατεία. Μπορεί να υπάρχει αντικαπνιστική άλλη. Αντισωκολατική εκστρατεία, δεν ξέρω μέχρι στιγμή. Και μη μου λέτε, εμένα τώρα για εξαρτήσει. Και μετά ακού και του γιατρού που λένε: Δώσε το παιδί λίγο μαύρη σοκολάτα, γιατί βοηθάει, γιατί έχει μαγνήσιο, γιατί του κάνει το μυαλό έτσι. Και πάει αλλιώ. Και έχουν βγει τόσε σοκολάτε, όσε δεν έχουν βγει ναρκωτικά. Και από δίπλα. Λέει τρία εκατομμύρια χάπια κάπταγκων που είναι και γνωστό, εκεί τα παίρνω. Τα παίρνω πολλέ φορέ και με του συναντέρφου, ως το ναρκωτικό των τζιχαντιστών. Το εμπορεύονται πολύ και το παίρνουν, γιατί βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορούν να επιτελέσουν το θεάριστο έργο του σφαγέα, ανά πάσα στιγμή πολύ πιο εύκολα. Προσέξτε, δεν βάζω κανένα άλλου είδου επιθετικό προσδιορισμό στο σφαγέα. Δεν με ενδιαφέρει να Βουδιστής, Χριστιανοκοινωνιστή, ε, Άθεος ε, μ, α, α, α, Αγνωστικιστής Ο σφαγέας είναι σφαγέας Και μου είναι παντελώ αδιάφορη Η πνευματική Θρησκευτική Και πολιτική του προσέγγιση Όταν χρειάζεται να πάρει Κάπταγκον Και αναρωτιέμαι 3 εκατομμύρια γάπια Πεσμένα στην αγορά Και έξι τόνη μαστούρα με μορφή σοκολάτας Τι στον κόρακα μπορεί να περιμένει κανένας Από έναν κόσμο που κρέμεται από την παρέστηση Και μπορεί να είναι ενδεχομένως ένας φτωχός και μόνος του Αξιτζής Αστιεύομαι. Προσπαθώ από το δυσάρεστο να περάσω στο ευχάριστο Ο Μιχάλης Τσακίρης σας έγραψε φίλοι μου ταξιτζίδες Ένα εξαιρετικό τραγούδι και η αδερφή μου μου λέει αλλιά από τον ταξιτζή εκείνων των ωραίων των ε, τυχερό που κέρδισε προχθές τον deal 60.000 ευρώ επιμένοντας και παίζοντα με την τύχη του κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού ε, mm -hmm. όμως αυτό μου συμβαίνει μια φορά στα τρία χρόνια σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικό και δεν είναι λύση να πάνε όλοι ταξιτζίδες που δυσκολεύονται με το μεροκάματο αυτό τον καιρό και βλέπουν και την τιμή του πετρελαίου και την ταρίφα και την δυσκολία του κόσμου να πάρει ταξί Αλλά είναι πάντα στο δρόμο και υφίστανται ω κίτρινη φυλή βάζω πολύ αστεία πράγματα που λέμε όλοι μαζί Αντισταξιζίδες Μια ανηλαίη ε, σχολιογραφική αλλά και ασχολιαστική προσέγγιση Για τη συμπεριφορά τους Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, είναι βέβαιο Δεν είναι όλοι καλοί, είναι βέβαιο Δεν είναι όλοι ευγενεί είναι βέβαιο Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ ευγενεί. Πάρα πολύ συμπαθητικοί τα όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Το τραγούδι όμως θα σας φτιάξει τη διάθεση είναι ένας φτωχό και μόνος τα Προσφορά τη της μου στου στους φίλους μας και ειδικώς στον Άρη που είναι και φανατικός δικός μας ακροατής. Είναι ένας φτωχό και μόνος τα μέσα στην Αθήνα πάλι κόβει βόλτες mm -hmm. Μισμόκιντα, πελίτσες, χαδριστό, για Στο ταξί του δεν θα δεις mm -hmm. τα αυτοκόλλητα κολλάει σιγά πόρτες mm -hmm. Στο ράδιο φωνο δεν πιάνει λαϊκά mm -hmm. Τραπέ δεν πίνει οδηγώντας με χέρι mm -hmm. δεν θα τον δεις στην ασφαλτό να τρέχει στον πάγελμάτο αυτό δεν πρέπει να χειμώρει. Είναι ένα φτωχό και μόνος ταξίτζη. Μου χιλιάδε πια ακούει ο δολίο μέσα στο δρόμο. Μου φαίνεται αυτό όπω και οι άλλοι. Ένα δυο παλαιστή που θέλει να εντάξει με τον νόμο. Τα μαθαίνια, πελάτη ξαφνικά. Βγάζει πόταλα και δεξί, αμπαρκάρι. Αν το βολεύει εκεί που πα, αυτό δεν έχει να ρωτά. Γιατί δε θα δει ποτέ να πάρει. Τι βρίζεσαι στον δρόμο, μαλλού οδηγού. Στα στόπιες τα πανάρια πάντα σταματάει Δεν κάνει προσπεράσεις πάνω στις στρόφες Δεν κάνει και λιγμού Και απόσταση ασφαλείας πάντοτε τε κρατάει Είναι ένας προπός και μόνος στα ξητσής Που χίλια και ακούει ο δόλιος με στο δρόμο είναι κι αυτό όπω και οι άλλοι: Ένας δύο παλαιστήσεις που θέλει να είναι με τον νόμο. Yeah. Του αρέσει, του πελάτε δίνει ακριβώ. Και θεωρώ πως κάθε χρεώνια το φλεβάρι. One, two, one, two, one, two, one. Δεν κλέβει του τουρίστε, αντιθέτω γύρεται και ξεναγούν. Σαββατάει αν κάνουν όλτος το φανταρί one, two, five, one, Με τις θελάτισες που καθόνται μπροστά one, two, five, one, two, Δεν είναι διαχυτικός και κολλήξηδα Και όταν ταχύτητος αλλάζει one, two, five, one, two, το χεράκι του δεν πάει πιο δεξιά one, two, five, one, two, Ούτε το μάτι του δεν γίνεται γαριδά και μόνο ταξίτζη ένα ακόμη από αυτή την ταλαιπωρημένη ράτσα όμω για όλα αυτά τα παραπάνω που σα είπα πιο νωρί κανένα τώρα πια του μιλά στη βιάτσα για όλα αυτά τα παραπάνω που σα είπα λίγο πιο νωρί κανένα τώρα πια του μιλά στη βιάτσα Τώρα του Σας έχω κάπως έχετε υποχωρήσει από πλευρά μήνυματων στον χρόνο της εκπομπής μου γιατί σας έχουν εκτοπίσει διαφημίσει. διεφημίσεις Καταναλωτικά μου κτινάκια, τι θέλετε να κάνω Χριστουγεννιάτικη αγορά, δεν θέλατε. Ωραία, θα μου πείτε εκεί που θε Χριστουγεννιάτικη αγορά, δεν θες τον το δρόμο ξαφνικά και ένα, να βγαίνει με ένα μαχαίρι και ένα πιστόλι. Και θα γίνεται να φωνάζει Αλάο Αχμπαρ, είτε ο Θεό είναι μεγάλο, είτε ότι του καπνίζει το κεφάλι και να παίρνει ζωέ. Έλα όμω που τίνει και αυτό να γίνει ρε παιδάκι μου προβλεπόμενο και συντηρητικά ε, να το προσεγγίσεις Όσο. Δηλαδή, εννοώ συντηρητικά να μην διακραγεί και αρχίσει και λέει το στόμα σου πράγματα που δεν πρέπει να λέει. Αλλά την ίδια ώρα, λε και το είχαν δεδομένο να δημιουργήσουν και κάτι αντίστοιχο εδώ για προεκλογικό τζέρτζελο. Έχει χαθεί, μα το Χριστό και την Παναγία, η αίσθηση τη πραγματικότητα. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί. Ελπίζω να εξελιχθεί ρέμα η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη απόψε και να μην δούμε άλλα τέτοια πράγματα. Και να κάνουμε και διακοπέ στα παιδιά του Σαββατοκύριακου στα Εξάρχη, μα το Χριστό δηλαδή. Μπα και κάνουν και αυτά Χριστουγεννιάτικε διακοπέ. Και πάρει μια ανάσα ο κόσμο και πάβει να αναπνέει αυτά που αναπνέει κάθε φορά από την αντιμετώπιση από τα Σαρχάσα και την Ασφάλεια. Λοιπόν, τι σα έχω πριν πάω στι διαφημίσει. Είδατε πώ τα λέω όλα αυτά για να φάω τι διαφημίσει και εγώ να τι καταπιώ, Γιατί είναι πάρα πολλέ. Δηλαδή θέλω τετράωρη εκπομπή. Ε, βέβαια η τετράωρη εκπομπή θα φέρει και τετραπλέ διαφημίσει. Αλλά εντάξει, πρώτο και επίση στο ραδιόφωνο και γενικώ στην αγορά. Ε, μην του κατηγορούμε κιόλας ε, Έρχονται εδώ, δίνουν τα λεφτά τους Και έτσι λειτουργεί όπως λειτουργεί Και κούτσο και τα μέσα στις μέρες μας που Τα βρίζετε όλοι σας Αλλά όλοι τα ακούτε και τα παρακολουθείτε Τι σας έχω, σας έχω Σκληρούς χαρακτήρες Που επιβιώνουν και ζουν Σε ένα βρώμικο και αηδιαστικό κόσμο Σας έχω γλώσσα χιδέα Σκηνές Μεσησουαλικές στιγμές Και κριτική ταυτόχρονα στο κοινωνικό σύστημα που δεν έχουν όμως τίποτε άσευνο ή διαφορετικό από την καθημερινότητα. Σας έχω δηλαδή ένα Στάιμπεκ που αναφέρεται με απόλυτο ρεαλισμό σε ό,τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έργο γραμμένο το 37, τότε εκδόθηκε ως νουβέλα έχει γνωρίσει άπειρες παρουσιάσεις και διασκευές από τον κινηματογράφο και τηλεόραση μέχρι το θέατρο είναι από τα ριστουργήματα της Αμερικάνικης Λογοτεχνίας είναι από αυτά που τη δικιά μου τη ζωή της σημάδεψαν Με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι από τα βιβλία Της πολύ νεαρής μου λικίας που ε, σε κάνουν να αρχίσεις να σκέφτεσαι διαφορετικά Έχει μια εξαιρετική ελεύθερη απόδοση κάνει η Σοφία Δαμίδο Στον ε, τεχνοχώρο καρτέλ έχω πέντε διπλές προσκλήσεις Για το άνθρωπη και ποντίκια του Τζον Σταίμπεκ Και δεν είναι μόνο που τι έχω είναι ότι οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν το 2 11 200 8 200 επιλέγουν όποια μέρα θέλουν να πάνε το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι και μόνο η ευχαίρεια να διαλέξει τη μέρα και την ώρα που μπορεί. Θα το χαρείτε, άνθρωποι και ποντίκια. Σα συστήνω να πάτε να το δείτε. Και όσοι δεν κληρωθείτε, είναι από τα λεφτά που τα δίνει για να πα κάπου και βγαίνει καλύτερο άνθρωπο. Τζον Στάιμπεκ, τεχνοχώρο. Πέντε διπλές προσκλήσεις, δύο εντεκαδιακόσια, οχτώδιακόσια, άνθρωποι και ποντίκια, με την ελπίδα να μένετε από την αποδόπλευρα των ανθρώπων. Πάμε σε διεφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Του πιστέψανε, χλεψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πετάμε. Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθώ μόνο, μόνο, μόνο με ό,τι λέτε και όποτε θέλετε εσεί. Δεν γίνεται να ασχολούμαι με του άλλου. Λοιπόν, να πω χαιρετίσματα στην Ελένη που γράφει: Σα ακούμε από τα κατακόκκινα καμίνια του πειραιά μα. Αχ, παντού και πάντα ζητάνε πιστοποιητικά καλού παιδιού. Φιλιά, πολλά και αγάπη στην ωραιότερη ραδιοσυντροφιά του κόσμου. Τι μελωδίε όμορφε. Μας αγαπάς και σε αγαπάμε πολύ. Στη Μαρία από τη Θεσσαλονίκη που λέει ότι έχουν βάλει σήμερα να γίνουν αντίθετες διαδηλώσεις. Αν το έχει καταλάβει έχουν βάλει να είναι αντίθετες ποιος με ποιον. Ρε παιδιά όλο το κόλπο είναι να μην αποκτήσουμε κοινή συνείδηση εργατική εργαζομένων. Μόλις την αποκτήσουμε ε, είμαστε πλειοψηβία. Όταν όμως μας Εκεί ειδικά αρχίζουν και χρωματίζουν, κίτρινα γυναίκα Πρωτοκαλή επανάσταση, ροζ σκάνδαλα, γιατί τη χρωματολογία ε, ε, Γίνεται τότε ένα ιδεολογικό τουρλουμπούκι που μοιάζει περισσότερο με το, τι να πω, ξέρω εγώ, next top model Το ιδεολογικό το οποίο πλασάρετε Ο Δήμος μου γράφει, ο φίλος από τη Λάρισα... Πέρασε φευγαλέα φίλε Μουλιάνα και να από το μυαλό μου. Αλλά μέσως μετά κατάλαβα ότι είναι ουτοπική. Ευχήθηκα ακούγοντα την κουβέντα σου με τον Στέφανο αν δεν μπορούμε να ζήσουμε στον κόσμο που επιθυμούμε, τη μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τουλάχιστον να προλάβουμε έναν κόσμο που δεν θα υπάρχει δυστυχισμένο ή πεινασμένο πεδίο ουτοπικό. Γιατί το δεύτερο προποθέτει το πρώτο. Έχει απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Σου θυμίζω ότι τα παιδιά, εκτό από τα παιδιά, είναι και target groups στην αγορά. Εντάξει. Και το χαρτζηλίκι είναι επίση γκρουπαρισμένο και ε, κλικαρισμένο για να φαγωθεί. Και τώρα αρχίζουν και οι πρώτε σκέψει να φορολογείται κιόλα και να πρέπει να δηλώνει: Έδωσε στον μου 5 ευρώ ω χαρτζηλίκι και να περνάει στα έσοδα-έξοδα. Λοιπόν, ε, Ελλάδα, φόρη Σουηδία, Γράφη Μαρία και παροχέ Ζυμπάμπουε. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ούτε για τη Σουηδία ούτε για τη Ζιμπάμπουε σε σχέση με όσα συμβαίνουν εδώ. Ο φίλος, η φίληλη μάλλον, στα ματία γράφει «Όταν θυμηθούμε πώς είναι να βλέπουμε με την ψυχή ενός παιδιού, τότε μπορεί να έχουμε ελπίδα για το αύριο». Τα παιδιά είναι παράδειγμα για εμάς τους μεγαλύτερους. Ε, έχει απόλυτο δίκιο στη συντριπτική πλειονότητα και εύχομαι να μην έχει διαβάσει και να μύρεις στην αθωότητα το στρίψιμο τη Ο, ο Τσάκαλης, από τη Νέα Υόρκη «Ίσως δύο-τρία χρόνια ακόμα και οι λύσει να είναι γ αλλά παρακαλώ, κρατήστε τι κυβερνήσει μακριά. Δηλαδή, πώ θα τι κρατήσουμε τι κυβερνήσει μακριά, η ανοσοθεραπεία, η μειωνοθεραπεία, χρησιμοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς του φυσικού αμυντικού μηχανισμού του στόματο για να καταπολεμάει τα καρκινικά κύτταρα. Αυτέ οι θεραπείε είναι συχνά λιγότερο τοξικέ και συχνά πιο αποτελεσματικέ από άλλε μορφέ θεραπεία. Thanks για τη ραδιοφωνική συντροφιά, και εγώ να σε ευχαριστήσω, αλλά η ανοσοθεραπεία είναι τα, μία από τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και δεν είναι ούτε εφαρμοστές σε όλους και κυρίως δεν είναι απολύτως προσιτή το πρόβλημα είναι να έχει πρόσβαση στην υγεία να είναι εντελώς δωρεάν να μπορεί να αντιμετωπίσει τον καθένα και την κάθε μια σαν να είναι πραγματικά το μέλλον του κόσμου και η Νάνση έψεξε και βρήκε ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν το έχω ξανακούσει είναι του Γιώργου Κα... Καγιαλίκα από πλευρά Στίχων και Μουσική. Με μια εξαιρετική φωνή. Από την κυρία Λίλιαν Τσατσαρόνη. Ακούστε το. Ε, εκφράζει τον καθένα και την κάθε μία. Έχει τίτλο Όποτε θέλω εγώ. Και ευτυχώ που βάλανε αυτό το τίτλο. Και δεν το είπανε Αϊδόνη, α πούμε το τραγούδι. Ε, λέει τόσα ωραία πράγματα που κάνει του περισσότερου από εσά. Να σκεφτούν πως πρέπει να σκεφτούν εν εκλογών. Πού έρχονται κατά πάνω μα, κυριολεκτικά. Με βρήκαν στο δάσο καθώ και λαϊδούσα με στη φωλιά μου σε ένα κλαδί και τι ατελεί τότες ώρες με τρούσαν όταν με κλείσαν σ' ένα κλουβί. Σ' ένα κλουβί χρυσό, σ' ένα χρυσό κλάδι να τραγουδάω συνέχεια ζητούσαν στον αυτοκράτορα και στην αυλή. Σ' ένα κλουβί χρυσό, σ' ένα χρυσό κλάδι σαν κουραζόμνα άγανα κτούσαν και μ' αναγκάζαν να βγάλω φωνή γιατί τραγουδάω όποτε θέλω εγώ και όλοι με είπαν ελακτοματικό γιατί τραγουδάω όποτε θέλω εγώ. Και φτιάξα να ειδώνει με χίλια γραναζιά ψεύτικο άψυχο και κουρδιστό να τους τραγουδάει να τους κάνει νάζια και όταν δε θέλουν να το έχουν κλειστό Σ' ένα κλουβί χρύσο σ' ένα χρυσό κλάδι να τραγουδάω συνέχεια ζητούσαν στον αυτοκράτορα και στην αυλή Σ' ένα κλουβί σε ένα χρυσό κλάδι σαν κοραζόμουν άγανα κτούσαν και μ' αναγκάσαν να βγάλω φωνή και όλοι με είπαν ελατωματικό γιατί τραγουδάω όποτε θέλω εγώ και όλοι με είπαν ελατωματικό γιατί τραγουδάω Θέλω εγώ. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, με τούτα και με κίνα σα θυμίζω να έχετε την καλοσύνη να στείλετε στο, τη λέξη Ελπίδα στο 19454 για να ενισχύσετε το σωματίο Ελπίδα Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο. Ψάχνει ακόμα ε, να φτιάξει ε, την ε, τελευταία ιατροτεχνολογική ε, ε, υποστήριξη για την ογκολογική μονάδα παιδών. Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για καρκίνο παιδικό, μιλάμε για οικογένειες που βρίσκονται μπροστά σε έναν ταμπλά και πρέπει να μπορούμε ε, ε, να ενισχύσουμε ο καθένας μας και να έχουμε μια συμμετοχή σε ένα κέντρο αριστείας σε έναν τόπο, σε μια Ευρώπη σε έναν κόσμο που όλο καμώνεται ότι μιλάει για τα παιδιά, στο τέλος δεν κάνει τίποτα και κρέμεται σε τελευταία ανάλυση από την ελληλεγγύη και από την αγάπη του καθενός και της καθεμιά. Πού θα πάει, θα γυρίσει και ο τροχός. Σας αποχαιρετώ, θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Παρασκευή με ένα classic που λέμε. Βίκυ Μοσχολιού, που Μιχάλη Σουγιούλ, στίχη Αλέκος Σακελάριος και Χρήστος Γιαννακόπουλος, θα γυρίσει και ο τροχός. Πού θα πάει? Θα γυρίσει και ο τροχός. Το τραγούδι μπορεί να έχει ογγραφή και το 1993, αλλά είναι γραμμένο το 1938. Θα γυρίσει. Τη συνέχεια μην τη βάζετε, γιατί δεν είναι εκεί ποτέ το ζήτημα. Θα γυρίσει ο τροχός, κρατήστε το. Μη κοιτάς που με φτωχός Κάποια μέρα, κάποια μέρα θα γυρίσει κι ο τροχός Κάποια μέρα, κάποια μέρα θα γυρίσει κι ο Υκανική φίλη και έχω μείνει μοναχός Κάποια μέρα, κάποια μέρα θα γυρίσει ο τροχό. Κάποια μέρα, κάποια μέρα θα γυρίσει και ο τροχό. Η καρδιά μου έχει μαυρίσει και μαυρίζει συνεχώ Κάποια μέρα θα γυρίσει κι ο μπαμπές είσαι ο τροχός Κάποια μέρα θα γυρίσει κι ο μπαμπές είσαι τροχός